κυρία Μπουσδούκου, πρέπει να αναδειχθεί γιατί κάποια με στη χώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ψηφίζουμε ανθρώπους που μας κοροϊδεύουν Μάλιστα Πρέπει να ξηφίζουμε ανθρώπους που μας κοροϊδεύουν Μάλιστα Πρέπει να ψηφίζουμε ανθρώπου που μα κοροϊδεύουν. Μάλιστα. Το κάνουμε αυτό και το κάνουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μα αρέσει και ω κόσμο, ω λαό. Πάντα μην δούμε κάποιον που κοροϊδεύει. Αυτόν που κοροϊδεύει περισσότερο του δίνουμε. Μεγάλη αβάντα. Το έχουμε ζήσει και τα τελευταία 4-5 χρόνια το έχουμε ζήσει και πολύ συμπυκνωμένα. Αλλά από ό,τι φαίνεται μα αρέσει. Μα αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα από τα χόμπι των Ελλήνων και το λέει εδώ και ο Άδωνης ότι πρέπει να το κάνουμε. Ήδη το κάνουμε, αλλά δεν κακό να το συνεχίσουμε. Κάτι που είναι πολύ επιτυχημένο, δεν το αλλάζει και όταν πρόκειται για τέτοιε καταστάσει και για τέτοιε ενέργειε ενό συνόλου, όπω είναι ένα λαό περήφανο όπω τον λέγανε κάποτε, γιατί να το σταματήσει. Έρχεται λοιπόν και ο Σταύρο, βγήκε χθε βράδυ, τρει ώρε ή και τέσσερι πόλει ήταν στον ελληνικό, τα όλα, όρθιο πάντα, από τα γιουβετσάκια μέχρι τα σχέδια που έχει για τη χώρα. Γιατί έχει και τέτοια. Όταν δεν έχει ένα όραμα, δεν επαναστατήσει. Εγώ επαναστάτησα. Άλλαξε τη ζωή μου γιατί έχω σχέδιο για τη χώρα. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Ε εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο. Δεν μου το έπαινε. Εγώ επαναστάτησα. Εγώ επαναστάτησα, άλλαξε τη ζωή μου. Γιατί. Έχω και κότερο, μια βόμβα! Και σχέδιο έχει και κότερο έχει και άλλα πολλά στη συνέχεια. Επαναστάτησε, αυτό κρατάμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Ότι όλα πήγαιναν μια χαρά, άλλαξε τη ζωή του επαναστατώντα. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι με την επανάσταση αλλάζει η ζωή μα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δίδαγμα, το κρατάμε. Στι περισσότερε επαναστάσει η ζωή άλλαξε προ το καλύτερο. Υπήρχαν και επαναστάσει που δεν άλλαξε προ το καλύτερο. Αλλά εδώ, από φαίνεται, μάλλον για το Σταύρο μένει να αποδειχθεί προς ποια κατεύθυνση άλλαξε η ζωή του. Αλλά κρατάμε την επανάσταση. Αυτό που ζούμε με το ποτάμι είναι μια επανάσταση. Έχει σχέδιο, έχει και κότερο για τη βόλτα, αλλά δεν έχει μόνο αυτά. Όταν δεν έχεις ένα όραμα, δεν επαναστατείς. Εγώ επαναστάτησα. Ευχαριστάς. Λίγο νερό παιδιά νερό. Άλλαξε τη ζωή μου γιατί έχω γάλα, φέτα... γιατί έχω οσπριά. Η κυρία Λαγκάρντ μας συνεχάρει για την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας ε, τα τελευταία χρόνια. Πήγαινε να ετοιμάσεις να φάς βλάκα που είσαι φαί και βλακεία. Τελευταίο είναι ο ο οποίο πολύ χαρούμενο από την προχθεσινή συνάντηση με τη Λαγκάρτ, βγήκε και το έτσι με το χαμόγελο τη ικανοποίηση και την ωριμότητα που συνεπάγεται ότι η Λαγκάρτ μα συνεχάρει για την πρόοδο. Δηλαδή, αν ήμασταν εκεί στο γραφείο, αυτό που έδωσε η Λαγκάρτ ήταν συγχαρητήρια. Και όταν δίνει συγχαρητήρια η Λαγκάρτ, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ξέρουμε όλοι ότι εννοεί αυτό που εννοούμε όλοι ω συγχαρητήρια. Έχουμε την ίδια. Ε, έννοια για αυτήν τη λέξη, την ίδια ερμηνεία δίνουμε όλοι. Μπα περιπτώσει βγήκε ο Χαρδούβελ, τα είπε απ' έξω, γι' αυτό ήρθε και ο Βλαχοπούλου με αυτόν τον σκληρό τρόπο να φέρει τα πράγματα στη θέση του. Ο Κουβέλη θα γίνει συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν σα το είπαμε χτε βράδυ στην Το είπε ο ίδιο. Θα γίνει ναι, συνιστόσα γιατί το καλεί ο τόπο, όχι για άλλο λόγο. Ετοιμάζεται η Δημάρα να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Η εντύπωση που δημιουργήθηκε ότι η Δημάρα έκανε μια στροφή να το πω έτσι και ότι προτείθεται να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακριβώς αυτό, θέλετε να κάνετε. Η Δημοκρατική Αριστερά μετακινείται για να γίνει συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο. Το γάλα, το γάλα, ναι. το γάλα, το γάλα έχει πέσει. Η Δημοκρατική Αριστερά μετακινείται για να γίνει συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο. Αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση, την είχαμε δίβη όταν είχε μπει και στο Σαμαρά, Για προοδευτική διακυβέρνηση είχε πάει τότε, είδαμε και από είδαμε. Κι εμεί και, και αυτό. Εδώ όμω τότε καθαρά θα γίνει στην ιστότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Και πολύ ωραία το λέει εδώ ένα ακροατή, αν είδατε χθε των ενικό την εκπομπή. Πρώτη φορά λέει ακούει η γέτη κόμματο να λέω ότι για το Σταβο να λέει ότι δεν είναι άξιο για ευρωβουλευτή, αλλά φιλοδοξία να γίνει προθυπουργό. Το είπε. Ε, το, του ευρωβουλευτού τα είπε μια χαρά ότι δεν ήμουν ικανό, να πάω εκεί δεν μπορούσα και τα λοιπά, αλλά διεκδική ρόλο. Για εδώ, για αυτόν τον τόπο και για αυτόν τον λαό Κάτι παραπάνω θα ξέρει έχει ζήσει και 50 χρόνια πως έχει ζήσει Οπότε γιατί όχι και εδώ Ακούσαμε το γάλα να πέφτει Θα χτύπησε προφανώς το καημένο Το είπε ο αρμόδιος που φωτογράφιζε κάποτε Και λέει κάθε μέρα ψυχαγωγή των ελληνικών λαό Με τις πολύ συχνέ και ευτυχώ εμφανίσεις του Γεράσιμος Γιακουμάτος Έλεγε εκεί ότι και το ψωμί έπεσε και χτύπησε και αυτό Αλλά ήταν ο Καμπουράκη με κάτι μηνύματα από την Πελοπόννησο που δεν του άρεσαν αυτά που έλεγε ο Γιακουμάτο. Σύν... Καλά το γάλα, έτσι. Πάξω <σẽνικ> μη. Γιατί το ψω <σẽνικο> Λίγο ήταν. Ό,τι νικήσετε σήμερα παντού. Εντάξει. <σẽνικο> Λίγο ήταν. Όχι 0,50 με 0,70 λεπτά. Μάλιστα. Μα παίρνουν τηλέφωνο από την Πελοπόννησο από εδώ και από εκεί και μα λένε ότι 0,90 το παίρνει το ψωμί. Α, θα πάει. Λάθο, να πάει στον άλλο φανοκό. Στον άλλο δίπλα. Λάθος, να πάει στον άλλο φαροκριό. Στον άλλο δίπλα. Να φύγετε κύριε! Να πας αλού! Ά, λάθω, να, πάει. Λάθω, να πάει στον άλλο φαροκοπιό. Στον άλλο δίπλα. Κάναμε και τον ερωτοπιό-φαρμακοπιό για να ταιριάζει περισσότερο. Φαρμακείο είναι, ποιο έχει το ψωμί τόσο ακριβά. Και θα αρχίσει ο γύρος της Πελοποννήσου, γιατί εδώ για χωριό μιλάμε. Δεν έχουν όλα τα χωριά πολλού φούρνους. Μπορεί να υπάρχει και χωριό χωρί φούρνο, να πάει στο δίπλα χωριό, στο παραδίπλα, στον άλλο νομό, θα βρει, εμπα περιπτώσει, το φθηνό ψωμί. Από την πολυκούραση, ίσως του έχει φύγει η διάθεση για ψωμί. Έτσι, αντιμετωπίζουμε την αυξημένη τιμή του ψωμιού. Είναι προτάσει από το Γεράσιμο Γιακουμάτου και εμεί συμβάλαμε λίγο με το δικό μα σκεπτικό για το καλό του τόπου. Και εμεί, όπω όλοι αυτοί. Μια είδηση τώρα από την τριήμερη-δύήμερη τελικά συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνη, την παροχή ψήφου. Ε, ο Απόστολο Κακλαμάνη την έδωσε ε, και θα το ακούσουμε τώρα χωρί μοντάζ δεν άρπαζε το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε λαμμογές άρπαζε αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί αυτό χρησιμοποιούμε και εμείς τελικά δεν άρπαζε το ΠΑΣΟΚ εάν ο κύριος Πρωθυπουργό και ο εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής Αναδρομικού Ελέγχου των Οικονομικών από το 2004 μέχρι το 2012 όσων διατέλεσαν πρωθυπουργοί Υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων Τότε θα μιλούσαμε Εάν το Πασόκ χρωστάει στις τράπεζες Που σημαίνει Ότι δεν άρπαζε το Πασόκ Μπορεί κάποιοι να άρπαζαν Και από αυτούς έχει απαλλαγεί το Πασόκ Οδεύουν αλλού Που σημαίνει Ό,τι δεν άρπαζε το Πασόκ. Το ραμός, το ραμός, το Που σημαίνει ότι δεν άρπαζε το Πασόκ. Μπορεί κάποιοι να άρπαζαν. Αλλά το Πασόκ δεν άρπαζε και αυτό πώς αποδεικνύεται επειδή χρωστάει στις τράπεζες και χρωστάει πάρα πολλά και πάνε να τα... Καλύψουνε με κάτι αλλαγέ εκεί, κάτι αλχημίε που κάνει ο Βενιζέλο, αλλά από κοντά και ο Σαμαρά, ανάλογα με τι παρέες είναι και η πράξη σου. Ωραίο σκεπτικό, όντω, πραγματικά πολύ ωραίο. Δεν άρπαζε το Πασόκ, και αυτό φαίνεται επειδή χρωστάει στην τράπεζα. Άρπαζαν κάποιοι, αλλά αυτή τη στιγμή κάποιοι δεν είναι μαζί μα. Επί 40 χρόνια που ήταν δίπλα στα ίδια εκτελεστικά γραφεία, δίπλα-δίπλα στι καρέκλε, στα συνέδρια και μιλούσαν όλοι για το σοσιαλισμό. Τίποτα, Απόστολο Κακλαμάνη, δεν πήγαινε ο του, αφού δεν άρπαζε το Πασόκ, πώ να αρπάξουν να πάει ο νους, ότι μπορεί να αρπάζουν οι Πασόκοι οι οποίοι δεν ήταν και λίγοι. Καναδιό είναι μέσα, αλλά οι υπόλοιποι κυκλοφορούν ελεύθεροι, παίρνουν και την ψήφο του λαού κανονικά και συνεχίζουν την αναμόρφωση του τόπου και του λαού, γιατί δίνουν και παραδείγματα. Πάμε στην άλλη πλευρά, στην κόρη. Θα πάω πάλι κόντρα στο ρεύμα και θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Μάλιστα. Εγώ είμαι κόρη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως γνωστό. Κονσταντίου Μτσοτάκι. Γόρη του Κωνσταντίνου Μτσοτάκι. του Κωνσταντίνου Καρακάξα με Κορμίκι Προτιμώ να πάω στο γιατρό και να μου πει κυρία μπακογιά, δεν έχετε τίποτα Πάστε μια ασπιρίνη, θα σας περάσει. Η κόρη, λοιπόν, Κωνσταντίνου Μισωτάκη, το λέει για καλό. Η τώρα, νομίζω, την να πει. τώρα, είναι και κόρη, δεν μπορεί να τα παρνηθεί όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον σε τέτοιε περιπτώσει δεν το διατυμπανίζει. Εδώ έχουμε το ακριβώς ανάποδο, αντίθετο, άγνοια κινδύνου και γενικότερα τη άποψη της, της κοινωνία, αν σε τέτοια επίπεδα λαμβάνεται υπόψη η άποψη τη κοινωνία. Χτε βράδυ βγήκαν πολλέ ειδήσει από την εκπομπή στον Ενικό που είχε το Σταύρο Θεωδράκη ο Νίκο Χατζηνικολάου. Μάθαμε κάτι συγκλονιστικό. Είχαμε καταλάβει κάτι βλέποντα τι θέσει του ποταμιού για πολλά θέματα. Ακούμε και το Σταύρο που είχε πολιτική δράση στα 15 του κολλώντα αφήσει στο ποτάμι με το Πασόκ πάντα. Και όλε αυτέ οι διαδικασίε που συνέβησαν αλλάζοντα τη ζωή του που ο ίδιο το χαρακτήρισε Παναστατική Πράξη. και κάποια στιγμή εκεί στα μεσάνυχτα. Ξεφούρνησε και τον νέο. Το ποτάμι ξεκίνησε ως μια επαναστατική πρόταση του Λένιν. Και γι' αυτό το πολεμάνε βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι αν πετύχει το ποτάμι... Όλοι θα... έτσι ξεκινήσανε. Ναι, όχι. Και το Πασόκ έτσι ξεκίνησε, Λάθος. το 74. Λάθος, κάνει. Θα έρθει στο σπίτι να φάμε γιουβέτσι. Κοραμός. Α, γιουβέτσι, Ωραία. Ο ξεκίνησε ως μια επαναστατική πρόταση του Λένιν. Του Λένιν, επαναστατική πρόταση. Το είχαμε καταλάβει εμείς, έχουμε και κάποια σχέση με το Λένιν. Όχι, στενή μου φανταστείτε, αλλά κάτι παραπάνω από τους πολλούς που δεν ξέρουν τι φάτσα τον μπερδεύουμε, το Βενιζέλο όπως έλεγε και η ταινία. Αλλά εδώ το είπε καθαρά, όντω αν δει κανεί, διαβάσει λίγο Λένιν ή μάθει τι έχει γίνει ή δει κάποια ντοκιμαντέρ και δει και την, το ξεκίνημα και την πορεία του Σταύρου ακριβώς αυτό, είναι η συνέχεια αμέσως μετά το Λένιν έρχεται ο Σταύρος Θεοδωράκης και όπως όλοι οι επαναστάτες αναγκάζεται να μιλάει με κωδικούς που δεν τους καταλαβαίνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι κωδικούς και συνθήματα α, για να διαφυλάξει τα μυστικά της επανάστασης Βόμπας Αθανάσιος Θούβου! Ναι Ο επικαλούμενος ήχουνας Μάλιστα με αμμονιαζόλ. Αυτό που Κορνίζα, για να βάλω το δίπλωμα. Ονομάζεσαι πράκτορ Ονομάζεσαι πράκτορ Άντε, <Catholic>! αργούν τα βαπτίσια Ονομάζεσαι πράκτορ 0 μηδέν, μηδέν Έχω αλλάξει το νούμερο και έχω πει 7-0-0 Είναι το ανάβολο του 0-0-7 20 Για να το θυμάται και ο κόσμο. 7-0-0 Σα είδε με νομίγεις Σα είδε με φαίνεται. Και έχω πει 7 0 μηδέν Είναι το ανάβολο 0 0, -0 Και άλλο από σένα για το Και από σένα γιατρος γίνεται. Το θέλετε! Το θέλετε! Πρέπει να το αρπάξετε. Πώς? Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις, απλά μόνο τι ερωτήσεις και την παρότρινση. Αν το θέλετε, όπω λέει εδώ, Ο Άδωνη, αρπάξτε το τώρα πώ θα βρείτε εσεί τον τρόπο. Καθένα ξέρει άλλωστε τον τρόπο, το τύπο είπε ο Θεοδωράκη. Πρέπει να τον ψηφίσετε όλοι όσοι γοητεύεστε από αυτά, από ένα σακίδιο. Ή από τη νέα πρόταση, από το φρέσκο, από το καινούργιο που τόσο πολύ το ψάχνουμε περίπου 100 χρόνια. Το βρίσκουμε, αλλά μετά από δύο χρόνια έχει γίνει παλιό. Λοιπόν, ψηφίστε στα αύριο. Ακούσαμε όλα. Αλλάζει το, 7, το 007, το κάνει 7-00. Έπρεπε να αλλάξει κάποια στιγμή αυτό το σύνθημα του Τζέιμ Μποντ. Ή ο κωδικός του εμπάς περιπτώσει είχαμε κουραστεί. Νάτο το καινούριο. Ποιο είχε σκεφτεί να αλλάξει Του Τζέιμις Μπον τους αριθμούς. Κανείς. Η Ριθοσταύρος τα αλλάζει αυτά. Τα γιουβέτσια που του αρέσουν με μοσχάρι ή χωρίς. Και όλα τα υπόλοιπα τα σχέδια. Και το επαναστατικό κόμμα του λένε να Μην το ξεχνάμε. Εδώ πάντως είναι η Ελληνοφρένεια. Ακόμη με αυτά που ακούμε. Και αναγκαζόμαστε να λέμε 2-11-20-8-200 γιατί έχουμε μια διαλεκτική σχέση με τη βλακία που λέγεται γενικότερα. Επηρεαζόμαστε και εμεί και προσπαθούμε να την ξεπεράσουμε με τα γνωστά αποτελέσματα. Μέλ στέλνουμε στη διεύθυνση studio-papakirialfem.gr όποιο θέλει να στείλει SMS γραφή real και νότομι νομιμό να τα αποστολήσει 54-100. Ο Γιώργο Τζιβελεκίδη ρυθμίζει τον ήχο και αφού είπε τα επαναστατικά, ο Σταύρο, αφού είπε όλα τα γιουβέτσια και του 007 που του άλλαξε και του έκανε όπω του έκανε, κάποια στιγμή είπε και την αλήθεια. Μίλησε για τα δύο μεγαλύτερα συγκροτήματα κυβερνητικά, όχι με την έννοια ότι στηρίζουν κυβερνήσει, αλλά ότι οι κυβερνήσει στηρίζουν τα συγκροτήματα για το βήμα και για το έθνο. Όταν δεν έχει ένα όραμα, δεν επαναστατεί. Εγώ επαναστάτησα. Άλλαξε τη ζωή μου, γιατί έχω το βήμα και το, το έθνος. Yeah. Δεν έχω, δεν έχω στηριχθεί από κόσμο. Έχω στηριχθεί από συμφέροντα. Ήμουνα ε, η κατάντια της κοινωνίας <σμήλια> Θα αρθεί στο σπίτι να φάμε γιουβέτσι με μοσχαράκι <σμήλια> Α, γιουβέτσι, ωραία! Το Ποτάμι ξεκίνησε ως μια επαναστατική πρόταση του Λένιν. Here, here, το γάλα, 네. το γάλα, το γάλα του, του Λένιν έχει πέσει. Here, το θέλετε, το θέλετε, πρέπει να το αρπάξετε, πώς. Γιατί κάποια στιγμή στη χώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξηφίζουμε ανθρώπους που μας κοροϊδεύουν. Μάλιστα. Πρέπει να ξηφίζουμε ανθρώπους που μας κοροϊδεύουν. Μάλιστα. ποτάμι ξεκίνησε ως μια επαναστατική πρόταση του Λένιν και Αυτός ο Λένιν τι έχει αφήσει πίσω του όσοι λένε ότι τον ακολουθούνε και τι ακριβώς ζούμε επειδή υπήρξε ο Λένιν, μεγάλα θέματα αυτά αλλά θα τα πιάσουμε αμέσως λίγο πιο μετά δηλαδή στη συνέχεια γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε ένα γνωστό μπακάλι της ζωής μας Εμπρός ναι, Κατά του ελληνικού στρατού γεράσιμο για κουμάτος. Αναφέρομαι. Α, γεια σου Κατερίνα εδώ, ναι. Να στείλει σπίτι. Τι, απορριπαντικά μπεμπιλίνο και τηλέφωνα. Ναι, καλά, ξέρω, ξέ, 96 και 50, ε. Καλά. Θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Παιδικά γάλα τα 017 Καλά τώρα, παιδιά είμαστε. Ντομάτες ένα είκοσι, μίλα ένα, κολοκύθια ένα. Ναι, λοιπόν, άκουσα να στείλει σπίτι, ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Σε σκήνα τα Άμα θέλει να πα μακαρόνι, ε, ξέρω, από Καλιφόρνια και ναι. από τον Άρη, το! Πάλι με κιμά τα κάνω, ναι! Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια Ρύζι Καρολίνα 50 λεπτά ε, Δύο κιλά ζάχαρη Δύο κιλά αλεύρι Ένα κουτί μαρμελάδα π, π, Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί? 50 ευρώ Όχι κουτί, είναι ακριβό Να μην το πάρει απέναντι, να πας απέναντι Να πας Σούπερ Μάκτ που έχει ένα 16 Χ Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου Βάλε και λιγουλάκι σαμπών Το κρέας, όπως είναι τώρα, είναι πάρα πολύ φθηνό Βάλε έξι σοκολάτες από δύο για τον καθένα Ναι, και είναι στο γάλακτος Κουλουπίδι, 070 λεπτά Μελιτζάνε σε ένα ευρώ Και έξι κουτιά γάλα Το γάλα έχει πέσει Και βάλε και τρία μπουκάλια κρασί Και έξι μπουκάλιαπία. Αυγά. Μηδέ 0,17. Ναι, ναι, Γεράσιμος για Α, κοκακόλα δεν έχει ένα 30, έχει ένα ευρώ. Ναι, βάλε πολύ κρασί και 8 Δεν θα το κάψουμε. Ήταν τότε που μπλεκόντουσαν οι Ξεκινούσε να πάρει στον Στέφανο η Αλίκη και έπεφτε σε άλλο μπακάλι το γεράσιμο για κουμάτο. Λαό Α. από Ήθελα να πω τώρα σχετικά με το Σαμαρά. Αυτό κάνει εμπάργκο στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πηγαίνει στη Βουλή. Απ' να μην του κάνει εμπάργκο σε διάφορα τσέρι Σε διάφορου συνεργάτε του. Πε το έτσι για τον Περιοτέρικα. Το. Ναι, αυτό παρατήρησα. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει. Καλημέρα. Για πε στον Παναγιώτοπουλο, ότι... τι να πω το Παναγιώτοπουλο. Α... Νομίζω ότι μιλάω το τον Δεν μιλάω Παναγιωτόπουλο. Ούτε το Ούτε αν βλέπω δεν θέλω. Μου. Από ώρα σε ώρα πρέπει, στα πλαίσια των πολύ ισχνών δυνατοτήτων που έχουμε, να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Να κάνουμε το βρόχο ο λιγότερο ασφυκτικό. Να μην σφίγγει τόσο πολύ το λαιμό. Λοιπόν, να του πει ότι το ελεγχόμενο σφίξιμο το λαιμό ε, δημιουργεί και μια πάρα πολύ ωραία εξερμάτυση. Οπότε πρέπει να είναι από κάτω ο Οπωσδήποτε. Μην ξεχνά ότι είναι και το αποτέλεσμα των Έτσι. Αυτά τα σόκινγκ δεν τα έχω Όλοι οι αμάμιοι τι εδώ παίρνετε Έλεος <laughs> Έλα γεια Θέλω να μου πείτε, ρε παιδί μου, τι σε εκπλήσει. Τι με εκπλήσει. Παπά, τι σε εκπλήσει. Γιατί σε εκπλήσει ο Σαμαρά που αναφέρθηκε στον Πρεδεντέρη. Δεν τα ξέραμε αυτά, φερίκ. Δεν τα ξέραμε. Απλά τουλάχιστον κρατούσαμε τα προσχήματα. Γιατί στη Βουλή το είπε. Υπάρχει κάτι πιο επίσημο. Ναι, όχι. Επίση τα προσχήματα έχουν πάψει να τηρούνται από τότε που οι επιχειρηματίε γίνονται βουλευτέ. Χορεύουμε με του ίδιου του εργολάβου στα πανηγύρια. Λέει πει. Για το σουφιλάλι, ο εκείνο το παλιό. Λέπει. Τώρα τα λέει και στη Βουλή ο Σαμαρά. Εντάξει, τι να κρατάνε τα προσχήματα και μα γι Ειλικρινήσεις τουλάχιστον. Τα το προσχήματα αγαπητέ μου τα έχουν ρίξει εδώ και πολύ καιρό. Εμείς δεν θέλαμε να τα δούμε. Mm. Παλιά είχαν μια τσίπα, τα κρατούσαν αυτά. <συλίξε> ναι. Το μαλλίπος είναι. Σκατά σαν το υπόλοιπο. Δεν μου λες κάτι. Τι. Άμα αυτοί οι βουλευτές που είχαμε, ειλικρινά δηλαδή, δεν πληρονότουσαν. <συλίξε> Υπήρχε περίπτωση να μείνουνε. Όχι καλά, τι να κάνουν την βρωμοδουλειά. Γιατί αυτά που νομίζει. <συλίξε> Ναι. Δεν τους φτάνουνε, γι' αυτό τα σκατώνουνε 14 χρόνια για να φύγουνε. Ικανοί είναι. Αλλά σου λέει, με αυτά τα λεφτά, εγώ έξω έβγαζα περισσότερα σαν δικηγόρος, σαν βιβλιοπόλησαν κάτι. Άντε στο διάολο. Γιατί δεν φτάνουνε. Γι' αυτό <laughs> τα σκατώνουνε. Σου λένε, τα σκατώσω, να πάω σε απόλυση, να πάρω αποζημίωση. Όχι να πάρει τόσο το μαζί. Καλά, έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Ενώ είχαν. Και απορώ. Δηλαδή υπήρξε εποχή που λέγαμε: Πόπο επαφή με την πραγματικότητα που έχουν. Τι λε, Μωρίκη, εσύ. Απορώ, πόσου ψηφίζουνε. Με απειλέ, εκβιασμού, τέτοιε. Τι η Απορή. Με τον καημένο τον αδικημένων του Γιάννη των Πρετεντέρη που βοηθάει σε αυτά πάντα. Αυτό. Αυτά, έτσι. Ενώ τον λυπά την ψυχή μου. Γεια Φιλεβέντη Γεια σου και σένα Όταν τελείωσε την ομιλία του ο Τσίπρας στη Βουλή έκανε νόημα ο Σαμαράς τον Βενιζέλο και του είπε ΔΑΚ όρμα μας παίρνει αυτό στις καρέκλες και το φάει και άρχισε ο, ο Σαπιοκυλιάς να λαυγίζει <ΣΣΣΣ> Ναι, τον Απόστολο. Εγώ είμαι. Ελά, ρε Αποστολή. Έλα. Να δώσω μια πληροφορία. Τι. Μαζί με το χαρδού. ποιον άλλον στείλανε, ξέρει. Ποιον άλλον. Τον Παπασταύρου. Αυτό που στην πρώτη, το πρώτο όνομα στη λίστα Λαγκάρτ με τα 5,5 εκατομμύρια. Τι θα στείλουν, παιδί μου, αυτό χομπινέα από εσά που χρωστάτε κάτι λίγα. Δεν κρατάει. Θα στείλουν αυτού που ξέρουν. Για να χρωστάει τόσο και να είναι έξω, ξέρει, είναι έμπειρο. Μπε στο οικονομία. Καλά, ρε Αποστολή. Να σου πω, με την ευκαιρία, μια και λέγαμε για λαμογέ. Τα για το Γιάννο, ν. Ναι, καλά, ο Γιάννο. Τι αν το περάσουνε δεκαετία; του το κάνουν; Δεν ξέρω. και αγακούρισμα τον πάνε πάντως. Καλά. Είμαι ένα σκάσο και τρινίσαν τα δόρκια του τάσπου τα φαταχτερά. Απίστευτα χώρια. Συνδρόμησες και σύνδρομη για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Ο σοσιαλισμός ως στρατηγικός στόχος. Α του δω να τραγουδάνε την Παντιέρα ναι, στους... Ρώσα. Ποιο καλε. Αυτά τα κάνει μόνο καμένους που τραγουδάει εξαστεριές. Ποιος θα τραγουδεί Παντιέρα Ρώσα, ο Σαμαράς? Πεθάνω την άλλη μέρα. Ποιος θα τραγουδείς Παντιέρα Ρώσα. Θέλατε, ο Βορύδης πρώτα απ' όλα. Α, ο Βορύδης ο σοσιαλιστή. Ναι, ο Σοσιαλιστής. Ναι, ο Εθνικός Σοσιαλιστής. Να τους δω στη γραμμή το Γεωργέ και τον, τον Βλε, να τραγουδάνε την είναι και κόσμο. Σαν τελευταία επιθυμία καλό ακούγεται. Γιατί κάπω με στη χώρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ψηφίζουμε ανθρώπους που μας κοροϊδεύουν. Μάλιστα. Και άλλους, όσους μπορείτε περισσότερους, γιατί όπως βλέπετε πάνε και καλά τα πράγματα. Άλλωστε και το αντίστοιχο να πούμε. Εμείς εσείς αυτό θα κάνετε, γιατί εμείς αυτό θα κάνουμε, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι τύποι... Τι δουλειά θα κάνει ο ιστορικό του μέλλοντο. Η φράση αυτή έχει ένα πολύ μεγάλο λάθο, γιατί δεν θα είναι ο ιστορικό του μέλλοντο, θα είναι ο κωμικό του μέλλοντο όταν πρόκειται να γράψει την ελληνική ιστορία. Οπότε, σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα, αλλάζουμε τη λέξη ιστορικό. Θα καταλάβετε από μόνοι σα, θα σα έρθει ο συνειρμό και η απάντηση και γίνεται κωμικό του μέλλοντο. Αυτή τη στιγμή, στιγμή η κυβέρνηση κάνει κάτι πολύ σπουδαίο. Προσπαθεί να γυρίσει η χώρα σελίδα. Στι 6 Μαου του 10 θα γράψει ο ιστορικό του μέλλοντος την μπήκαμε στο μνημόνιο. Και αν όλα πάνε καλά, στι 31 Δεκεμβρίου του 14 θα γράψει ότι βγήκαμε. Ο Γιώργο Ανδρέου θα γράψει το ρίο του, ο που μα έβαλε από το Καστελόριζο. Και ο Αντώνης Σαμαρά, ο πρωθυπουργό που μα έβγαλε με όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε δυόμιση χρόνια. Αυτό ακριβώ. Γι' αυτό λέμε ο κομικό του μέλλοντος. Μάλιστα τώρα που θα βγούμε και από τα μνημόνια και από όλα αυτά, στέλνει τι επιστολέ και τα ετοιμάζει μα, και σε η Λαγκάρτ να πάει εκεί. Ο Σαμαράς Πάλι στο ίδιο σημείο, με την ίδια γραβάτα, τη Μόβ του Γιώργου, στο Καστελόριζο δηλαδή, για να σημάνει τη λήξη του συναγερμού και συνεχίζει τη ζωή κανονικά, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στον τόπο. Χαρούμενοι όπω ήμασταν πάντοτε και όπω θέλουμε να ξαναγίνουμε. Γιατί ένα μεγάλο αίτημα στην Ελλάδα από πάνω αυτή τη στιγμή να ξαναγίνουμε όπω ήμασταν το 2009. Έτσι θα ψηφίσουμε στι εκλογέ που έρχονται. Όμω θα ψηφίσουμε σοσιαλιστέ. Δεν το έχετε καταλάβει, το λέω Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Το τελευταίο διάστημα το μόνο για το οποίο συζητούσαμε ήταν ο Έμφυα. Δεν συζητούσαμε συνολικότερα ούτε την ε, οικονομική τσεκλογές. πολιτική. Δεν είναι, δε θέμα. Θέμα. Δεν, δεν είναι θέμα. μικρό θέμα. Δεν είναι καθόλου μικρό θέμα και δεν το υποτιμώ και καθόλου. Και με αστοχίε. Και με πάρα πολλέ αστοχίε. Και θα σα έλεγα ότι έχει και μια σοσιαλιστική έμπνευση ο Έμφυα από πίσω Μια σοσιαλιστική έμπνευση. Ο φόρο, ο Έμφυα. Βεβαίω. Ποιο είναι ο σοσιαλιστή που έμπνευση. ο φόρο, το λέτε Λοιπόν, έχει μια σοσιαλιστική λογική. Πετάμε το λογική, κρατάμε το σοσιαλιστική. Για να το λέει ο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Αυτή η καθαρό καθαρόεμοι χρόνια, που συχαίνονται οτιδήποτε σοσιαλιστικό, κομμουνιστικό, δεν δίστασαν όμω, είδατε, τι ανοιχτόμυαλη να ψηφίσουν σοσιαλιστικό μέτρο και μέτρο με σοσιαλιστική λογική. Όπω είναι ο Ένφια Και επειδή οι Έλληνες έχουν μια έφεση προ το σοσιαλισμό, το είχαν αποδείξει δεκαετία του 80, του 90, και την τωρινή, θα το αποδείξουν, γιατί να μην δεχόμαστε και τα σοσιαλιστικής λογικής μέτρα και φόρους. Λαός, σοσιαλιστής πάντα, μέρος βου. Έλα, δε αποστολή. Έλα. Άκουσα τη βούλτευση που έλεγε για τα πετρέλαια, λέει και θα σωθεί το ασφαλιστικό σύστημα. Ήθελα να πω σε αυτού του έξι του εκεί πέρα, γιατί εγώ είμαι μάσκα, ότι αν πουλάγανε τον ΟΠΑΠ και τα διόδια, δεν θα είχαν λύσει το ασφαλιστικό πρόβλημα. Και είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε 20 χρόνια. Δεν ξέρω, νομίζω πιο χρήσιμο τελικά αποφασίστηκε ότι είναι να πουληθεί το νερό, η ADAP. Ναι, αυτό Ας είναι ο η ADAP, κάτι ναι. να πουληθεί τέλο πάντων. Επίση, εγώ... αυτοί είναι... οι λογαριασμοί τη ADAP είναι πολύ ξεφτήλα χαμηλοί. Άντε στο διάλογο, δεν εκτιμώ το νερό που πίνω. Κάνε μια αυτό. 40% όπως έγινε στην Ισπανία. Θα το χαρώνει, εκτιμώ το φίλε μου. Σε σφινάκι. Έχι, ε... πολύ θαμουν, εβδομάδα, ε. Α, α, θα στο τέλος. Α, αγιασμό, θα Θα μετά. Η χαρά του βορίδη. Τώρα που το τους δίνω και καλή ιδέα. Θα γίνει, το έχω σίγουρο. Έλα, Πασολί. Έλα, φίλε. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Καταρχήν ε, για το κόκκινο που είπε και ο θύμιο και την ίδια στάση την είχα και όταν έκανε ο 902 απολύσει. Δεν πίστευα ότι φταίει ένα σταθμό σε ένα κόμμα ή μια επιχείρηση όταν κάτω από αυτέ τι συνθήκε απολύει. Δηλαδή, διαφωνώ και με το θύμιο που έλεγε τότε για τον 902. Όταν μα κατηγορούσαν γιατί απολύει ο 902, έπρεπε να βγούνε και να πούνε γιατί έτσι κατά που τα κάνατε, άμα δεν απολύσουμε δεν βγαίνει. Θα κλείσει επιχείρηση όπω πήγαινε για κλείσιμο. Βέβαια, εδώ ισχύει ότι όταν μπερδεύεσαι με τα Κατά του καπιταλισμού ναι. Σε παίρνει και εσένα η μπάλα. Ναι, αναγκαστικά τι να κάνει. Αφού μπορεί να φτιάξει μια δικιά σου μικρή κοινότητα, να κάνει μια Μαρίνα Λέντα να ζει μόνο σου. Αν δεν κάνω λάθο, υπάρχει Μαρίνα Λέντα. Ναι, αυτό ακριβώ. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ μικρό. Αυτό μπορεί να γίνει σε πολύ μικρό επίπεδο. Να πάμε όλοι σε ένα μέρο, να ζήσουμε όλοι μαζί και να ζούμε έτσι. Αυτό θα πολύ ευχαριστώ. Κοίταξε να δει. Αυτό που λέει και ο Δήμαρχο τη Μαρίνα Λέντα και η κάτοικοι. Ναι. Λένε ότι μια ουτοπία είναι εφικτή. Ναι, πολύ καλά. Και μια ουτοπία δεν θα ξεκινήσει από όλου μαζί, θα ξεκινήσει από λίγου. Ναι, μα να σου πω κάτι. Ήδη, όχι, σε αυτό το επίπεδο, ήδη Κάποια μικρά πράγματα γίνονται εδώ και σε τοπικέ κοινωνίε, μέσα από έναν αριστερό ή σιριζέο ή κομμουνιστή δήμαρχο. Μπορεί ο γιατρό να πάει να γιατρεύει τζάμπα τον κόσμο στο κοινωνικό ιατρείο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια μεγάλη επιχείρηση όπου πρέπει να εκπέμπει πανελλαδικά όπω είναι το κόκκινο ή όπω είναι ο 902. Σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή τη σύγκριση, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ κάποιον που λέει να αγωνιστούμε για μια ουτοπία, κάτι που μοιάζει ανέφικτο, αλλά να αγωνιστούμε και στο πέρασμα των χρόνων Τελικά θα έχει περάσει μια ζωή που θα αγωνίζεις και θα διεκδικείς ναι. παρά τον άλλον που λέει ότι θα τα καταφέρουμε μέσα από τη σκατήλα γιατί εμείς είμαστε πιο έξυπνοι και ξέρουμε τη σκατήλα να την διαχειριζόμαστε καλύτερα. Ναι. Ετιμώ το πρώτο, έτσι. Και στο κάτω-κάτω α κρατήσουμε και τη γοητεία του Ονίρου που το κυνηγά πάντα. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω όμω το άλλο. Άλλη θέλω να σου φωτό για το κουβέγεται ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορεί να μου κατηγορείε μένα α πούμε τον μικρο επιχειρηματία που άνοιξε μια πισαρία, έδωσε παντεσάνη. Γιατί πήγαν οι επιχειρηματίε που δώσε πάντε σπάνια. Για το σπάνι. σαμαρά μιλά, αυτή η μονήνει για το σαμαρά που άνοιξε πιτσαρία. Όχι εδώ. Μιλά εδώ δε, δε, και δεν θέλω να σα κάνω διαθέσιμη, ένα παιδί το οποίο μα άνοιξε να δίνει μέχρι και 10 ευρώ την ώρα σε κάποιο delivery για να πάνε να του δουλύψουν 10 παραγίου. Σε ένα Champions League ή σε μια Κυριακή που είχε πολλή δουλειά και για να δει ότι δεν είναι το εργασιακό κόστο αυτό που κλείνει τα μαγαζιά, αλλά είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον παραγγελίε γιατί ο κόσμο δεν έχει αγοραστική δύναμη. Και τώρα αυτό το παιδί χρωστάει 400.000 ευρώ και είναι για μέσα. Γι' αυτό είναι για μέσα. Μαι. Γιατί χρωστάει 400.000 ευρώ. Ακριβώ. Για να χρώσει πάνω από εκατομμύριο. Άμα χρώσει θα το έκανα, ρυθμίσει όπω έκαναν στο Δόλ και στο Μπόμπορ. Μια χαρά έξω έτσι. Απλά επειδή αυτό έδινε πίτσε και δεν έδινε ειδήσει είναι για μέσα. Ελλάδα, αποστολή. Ελλάδα, φίλε Σιριζέ. Ελλάδα, Ελλάδα, Σιριζέ. Ναι, ε, ε, ήθελα να σου πω για αυτό που είπε για τον έμπολα ο, ο Καλαμούκη. Θέλω να το επιβεβαιώσω κι εγώ. Αυτό είναι και το τελευταίο χτύπημα, το τρομοκρατικό χτύπημα του δικού σα. Δηλαδή, αν δεν σα έπεισε με τα προηγούμενα μέχρι τώρα, ότι άμα έρθουν οι τρει κατάρατοι, αυτοί οι Σιριζοβρομιάριδε, θα γίνουν Κόσοβο, Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, θα γίνει κατονομία τη χώρα, θα γίνει ματογεισία. Δεν μπορεί. Με την επιδημία που θα ξεσπάσει, σίγουρα με αυτού του άπλητου στην εκκλησία, με όλα αυτά που θα φέρουν, ποιο ξέρει τι άλλε επιδημ Μήπως θα φέρουμε μαζί τους; Καταλαβαίνειςamme τι θα γίνει; Μόνη σωτηρία, μόνη λύση σωτηρία, Σωάτonis. Άς, εδώ, σε αυτό. Ήρθε, ήρθε το μικρόφωνο, Υπάρχουν πολλά μικρόφωνα και τα κουμπιά πάνε όπου θέλουν. Α διχαστούμε τώρα λίγο, έτσι προς το τέλος. Θα ακούσουμε ένα αιχητικό. Τρία αιχητικά, αλλά ξεκινήσουμε με το πρώτο. Είναι ο σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας. Σταθμός της ελεύθερη Ελλάδα ήταν ο σταθμό που φτιαχτήκε μέσα στον ενφílio, τον ίδρυσε το Κούκου, ε. Σε συνθήκε πολύ σκληρέ, εξέπεμπε από το Βελιγράδι. Επειδή εδώ δεν είχε τίποτα, ούτε εφημερίδες το είχαν κλείσει. Τον δύο έκανε, ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Χθε έγινε μια εκδήλωση στο ΚΚΟΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την πλημμύρα, την καταστροφική στα υπόγεια τότε του Περισσού. Από τότε μέχρι τώρα, υπάρχουν άνθρωποι και πέρα από το ΚΚΟΕ που έχουν βοηθήσει για να ξαναφτιαχτεί, καθαριστεί το αρχείο. Μάλιστα είναι και σε μια προηγμένη. Διαδικασία όλα αυτά ψηφιοποιείται και δώσανε στη δημοσιότητα τρία-τέσσερα ηχητικά. εμείς επειδή είμαστε μανιώδεις με αυτά και με την ιστορία, το πρώτο το σήμα του σταθμού της Ελεύθερης Ελλάδας. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό της Ελεύθερης Ελλάδας. Αυτό είναι το σήμα του σταθμού της Ελεύθερης Ελλάδας Εξέπεμπε τότε μέχρι το 1956 Μετά από δύο χρόνια σιωπής θα ξαναβγεί στα Ερτζιανά, Με τον ονομαζόμενο σε φωνή της αλήθειας Λειτουργούσε μέχρι και τη μεταπολίτευση του 1974 Ακούτε τη φωνή της αλήθειας Συνεχίζουμε την εκπομπή μας Οι φωνέ για να μπαίνουμε στο κλίμα και χτε για πρώτη φορά δόθηκε και θα το ακούσουμε τώρα η φωνή του Νίκου Ζαχαριάδη. Είναι ο ιστορικό ηγέτη, όχι μόνο του ΚΟΚΟΕ, κατά τη γνώμη μου, ιστορικό ηγέτη τη χώρα και του λαού. Για να το διορθώσω, ιστορικό ηγέτη τη χώρα και του αγωνιζόμενου λαού. Η φωνή του είναι από το 1952. Αυτοί θέλουν το σκοταδισμό και το χαμό. Εμεί θέλουμε ελεύθερη, χαρούμενη, γερή Ελλάδα. Για μια τέτοια Ελλάδα χρειάζεται πολλή δουλειά. Μη δουλειά θα είναι ελεύθερη δική μας. Χρειάζεται πολλής μόχτωση και υδρότας. Μας είναι για μας και για τα παιδιά μας. Και ο καρπός θα είναι για το λαό. Χωρίς καρχαρίες, δίχως παράσημες. Δεν δάζουμε στα χαμένα. Δεν λέμε λόγια. Μάθαμε τα λόγια μας να μην διαφέρουν από τα έργα μας. Μάρτυρες και εγγύησης είναι οι εκατόμπες στο αίμα και οι αμέτρητες θυλίες που δώσαμε για το λαό και την Ελλάδα. Είναι οι πολλές δεκάδες χιλιάδες μας, οι ρωές μας. Και φυλακισμένοι και εξόριστοί μας που ολόρφοι και ατράνταστοι, σε μνή και panda κάνουν πάντα αχαίρεο το κατοίκον τους μπρος το λαό και την πατρίδα. αυτού βρίσκεται η ηθική υπεροχή μας, η ατράνταστη αποδεικτήτη. Ποιος πρόσφερε τόσο αίμα το βομό της, της Ελλάδας, τη λευτερειά και προκοπή του λαού. Είμαστε το κόμμα των τυφιών, των αγώνων, της δημιουργίας. Ο λαός τους και τους έχει εμπιστοσύνη. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη χθεσινή εκδήλωση, είχαμε την χαρά, χαρά είναι για όλου, για την ιστορία όλα αυτά, να ακούσουμε τη φωνή μια μορφή που τόσα έχουν υποθεί και θα υποθούν φαντάζομαι πολλά, αλλά να έχουμε μια συνολικότερη εικόνα. Κάπω έτσι σα αποχαιρετούμε. Ακολουθεί λαό, αμέσω μετά Αγκιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Εμεί το βράδυ τηλεοπτική ελληνοφρένια, νέο επεισόδιο στι 10 παρα 10 στον Α. σα. Να σε ρωτήσω, ε, αυτός ο, ο Βορύδης ήταν κάποτε με ένα τσεκούρι, καλά θυμάμαι. Ένα είδαμε, δεν ξέρω με πόσα ήταν. Α, μπορεί να είχε και κανένα κρυμμένο κάπου. Δεν ξέρω τι κρύβουν οι σκάλτσες τους αυτοί. Μάλιστα. Νομίζω το τσεκούρι βέβαια, γιατί τον ανδικούμε και τον Βορύδη, το τσεκούρι ήταν η καλή περίπτωση να είχε μόνο τσεκούρι. Στη Στην του Παπαδόπουλου ήταν. Εμένα δεν μοιάζει στο παρελθόν του, αλλά μοιάζει στο παρόν του και κυρίω στο μέλλον του. Πιστεύει ότι θα ξαναμπεί στη Βουλή αυτό ο Βορρήδη. Μη σε κυβερνήσει κιόλα από πιο υψηλή θέση. Εμένα. Εύχομαι να μην βγει η ευχή σου. Αλήθεια. Καλά, ναι, εντάξει κι εγώ. Αλλά να, είδε που λέγανε ότι δεν πιάνουν οι ευχέ. Αυτήν η ευχή έπιασε. Α ήμουν για μια μέρα πρωθυπουργό, έγινε για μια μέρα πρωθυπουργό. Μην το βάζετε κάτω. Ποιο καλέ. Ο κάθε άχρηστο και ο κάθε επικίνδυνο μπορεί να γίνει πρωθυπουργό. Κοίτα, ε, μετά τον ε, Αντωνάκη νομίζω ότι δεν υπάρχει αχρηστόταδο. Να σου που άκουσα τώρα αυτό το ηχητικό με το Σαμαρά που λέει του, του, του. Ναι ναι Κατηγορείτε ανθρώπους Προσπαθείτε να τους απομονώσετε Και δημοσιογράφους Όπως Πρετετέρι. Ναι. Που λέει για το πρετετέρι, ότι τον έχει κράξει και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτοί είναι τόσο βλαμμένοι και τόσο ηλίθιοι άνθρωποι που μπορεί να το πιστεύουν. Είναι τόσο βλαμμένοι και τόσο διαπλεκόμενοι που μπορεί σε κάνα δύο μήνες να μας βγάλουν ότι ο φίλος του... Πώς θα λέγανε, μωρέ, ο Μπαλτάκος τους έστειλε τους χρυσαυγή τους εκεί πέρα και κάναν ότι κάνανε στο Μέγκα. Αν γίνει κάτι τέτοιο, από τα σύννεφα θα πέσουν. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ρεύση, έχω ένα παράπονο. Τι? Είναι ένα μωρό, να την πω τώρα, κυρία, να την πω. Έβγαινε πότε πότε στο τηλέφωνο και σε πήγαινε κόντρα στα ίσια. Οπα. Με μία ωραία φωνούλα έτσι χαριτωμένη. Τι θυμάμαι, ξέρει πόσε τέτοιε είναι που γυρεύουνε να τι χαλάσω. Αυτή ήταν, το... ήταν την είχε στα όπα-όπα αυτή. Άστα τώρα αυτά. Ναι. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Ε, θα το έπαιζα, ρόλο-ρόλο. Και καλά ότι δεν έχω πολλά-πολλά, αλλά από πίσω ξέρει. Άστα ρε, την ήξερε κιόλα αφού εδώ βγάλετε συνέχεια πράγματα στον αέρα μεταξύ σα. Τέλο πάντων, δεν παίρνει. Δεν παίρνει, πια. Παίρνει καλέ, πια λες, τη Σαλονικιά πρέπει να λες. Μάλλον. Τη δασκάλα. Παίρνει, παίρνει. Α, παίρνει. Θα της πω okay. τις ζητάτε, θα της πω ότι τη ζητάτε να παίρνει πιο τακτικά. Έτσι μπράβο. έτσι. Αυτό πήρα, αυτό πήρα. Αυτό Το πόσο αντιεργατικά είναι το Πασό και η Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάμε, είναι το μόνο σίγουρα. Να βλέπει τώρα μέσα στη Βουλή να χειροκροτάει η Νέα Δημοκρατία την Παπαρήγα, εκεί πέρα που είπε για του κουραβιέδε και για τη σκονή. Το Κουκουέ είναι ένα ιστορικό χώμα και μιλάω ειλικρινά. Είναι στη Βουλή πάνω από 40 χρόνια και προπήρξε πριν αυτοί ούτε καν γεννηθούνε. Θεωρώ ότι είναι στα χέρια ανικάνων. Και το 4% φταίει ηγεσία. Δεν φταίει ο κόσμο, φταίει η ηγεσία του. Είναι Ξεφτύλα να σε κυκλοκροτάει ο Μπορίδης. Επιτέλους δεν ακούς που το τηλέφωνο χτυπάει επί μόνος, γιατί δεν απαντάς. Άι μωρί, λέγει. Πήρε ένας και μου είπε ότι τούληψες. Λέει και είχε καιρό να σε ακούσει. Πλάκα κάνει. Δεν κάνω πλάκα καλέ. Σε χαλαβαδιάζουν εγκόμενοι. Σου κάνουν προξενιά. Πώς παίρνει την ώρα. <laughs> Ο ταρήφα ρώτησε. Όχι, όχι, ένα άλλο. Outsider. Τα ρήφα τη μορί. Α τον κανονίσω τον ρήφα τον έχω στα πόδια μου κάθε ε, Εντάξει. Την πήρε τελικά του ψηφο εμπιστοσύνη ο πρεθεντα από το Σαμαρά. Και πισίμω στην Βουλή. Τι να κάνει. Πέρασε μια χρονιά πέρσι με πεσμένα νούμερα. Το ρισκάρουν και φέτο. Ήταν ο Αντένα πρώτο όλη τη χρονιά στο διλτίο. Άρα στο διάλογο, πρέπει να κάνουμε. Τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε τα πρόσφατα, αλλάξαμε και δεν τρέμε, εντάξει. Δεν φτάνει, δεν φτουράει. Δώσε στήριξη. Α. Τι να κάνουμε, την έδωσε τη στήριξη άλλο. Επίση, λοιπόν, τη χαρά να και τον Προσφυγό στην Βουλή, Καλά, για αυτό πήγε. Πήγε νομή γιατί ψήφισε εμπιστοσύνη. Όχι, καλέ. σιγά Έπρεπε να πει αυτά για τον Πρετετέρη. Τα είχαν συμφωνήσει. Τι να κάνουμε. Δεν μου λε, γεια μου. Έχει τραβήξει ο Μπάμπη τι κοτότριχε του από προχθέ. Έχει τρελαθεί. Για ποιο λόγο. Ε, γιατί είπε για τον Πρετετέρη μόνο. Έλα μου, δεν αυτό που το βάζει. Έχουν τρελαθεί. Είναι και ο Μπάμπη. Κουρούπα έμεινε. Τέλο πάντων. Όταν δεν έχει ένα όραμα, δεν επαναστατεί. Εγώ επαναστάτησα. Μιαου. Άλλαξε τη ζωή μου, γιατί έχω το βήμα και το, το έθνος. Yeah. Δεν έχω, δεν έχω στηριχθεί το κόσμο. Έχω στηριχθεί από συμφέροντα. ήμουνα ε, η κατάντια της κοινωνίας θα έρθει στο σπίτι να φάμε γιουβέτσι με μοσχαράκι α γιουβέτσι ωραία τάμει ξεκίνησε ως μια επαναστατική πρόταση του Λένιν here, here, το γάλα ναι. το γάλα το γάλα του, του Λένιν έχει πέσει here, το θέλετε! το θέλετε! πρέπει να το αρπάξετε Πώ! Γιατί κάποια με στη χώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξηφίζουμε ανθρώπους που μας κοροϊδεύουν. Μάλιστα. Πρέπει να ψηφίζουμε ανθρώπους που μας κοροϊδεύουν. Μάλιστα.